Κεφάλαιο Ιωτάλφα σελίδα 185 Στοίχη 1 έως 11 Η θριαμβευτική είσοδος του κυρίου Ισίερο Σόλυμα 1. Και όταν επλησίασαν εις Ιερουσαλήμ εκεί όπου ήσαν οι βυθαγοί και η απέναντι αυτής βυθανία πλησίον του όρου των ελαιών απέστειλε δύο από τους μαθητάς του δύο και είπε προς αυτούς «Πηγαίνετε στο απέναντί σας χωριό και αμέσω όταν θα εμβαίνετε σε αυτό» Θα έβρετε πουλάρι δεμένον επί του οποίου δεν έχει καθίσει ω τώρα κανένας άνθρωπος. Αφού το λύσετε, φέρετε το εδώ. 3. Και αν σα είπε κανεί γιατί το κάνετε αυτό, είπατε ότι ο Κύριος το χρειάζεται και γρήγορα θα σας το επιστρέψει και θα το αποστείλει πάλι εδώ. 4. Πήγαν δε και ύβραν το πουλάρι δεμένων πλησίων τη θύρα έξω ει το μέρο που ο δρόμο του χωριού διασταυρώνε με την είσοδο του σπιτιού και το έλυσαν. 5. Και μερικοί από εκείνου που έστεκαν εκεί του έλεγαν: Τι κάνετε εσεί αυτού που λύετε το πουλάρι? 6. Αυτοί δε είπαν όπω του παρήγγειλε νο και του αφήκαν να το πάρουν. 7. Και έφεραν το πουλάρι στον Ιησούν κι έβαλαν πάνω σε αυτό τα εξωτερικά των ενδύματα και κάθισαν επ' αυτού ο Ιησούς. 8. Πολλοί δε έστρωσαν τα ρούχα των εις των δρόμων για να περάσει επ' αυτόν ο Ιησούς άλλοι δε έκοπταν από τα δέντρα κλάδους με παχύ φύλλωμα και τους έστρωναν εις των δρόμων. 9. Και εκείνοι που επήγαιναν εμπρό. και εκείνοι που ακολουθούσαν εφώναζαν δυνατά και έλεγον «Δόξα και ύμνος ανήκει στον απόγονον του Δαβίδ Ευλογημένο από τον Θεό είναι Αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριον. 10. Ευλογημένη και δοξασμένη να είναι η Βασιλεία του προπάτορός μας Δαβίδ, που έρχεται και πρόκειται με το λίγο να αναστηλωθεί κατεντολήν και προσδόξαν του Κυρίου που μας την στέλνει. Δόξα σοι ασκράζουν και εν της υψής της του ουρανού άγγελοι. 11. Και εισήλθεν ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και στον Ιερών περίβολο του Ναού και φούμα αγανάκτηση να τριγύρω όλα, επειδή το πλέον η ώρα προχωρημένη, βγήκε στην βιδανία μαζί με του δώδεκα.